Καλημέρα θα πει καλημέρα σου. Ένα απλό διάλογο έφτιαξα και σήμερα, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Καλημέρα, ενίου με νιαούνται Γιάννη. Ετίου, πούτε νιαούντε; Καλημέρα, εμένα με λένε Γιάννη. Εσένα πώς σε λένε. Ενίου με Εμένα με λένε Εζού Εζουένει δάσκαλε. Εγώ είμαι δάσκαλος. Εκιού, εσύ. Ζου ένι γιατρέ. Εγώ είμαι γιατρό. Εζού ένι με ανιώτα. Εγώ είμαι λανιώτη. Εκού από κια εσύ, εσύ από πού είσαι. Έσει τσεκιού από τα τσακονία. είσαι και εσύ από την τσακονιά. Όνι, Εζου όνι από τα τσακονία. Εζου ένι από τα Ναϊθήνα. Όχι. Εγώ δεν είμαι από την τσακονιά. Εγώ είμαι από την Αθήνα. Εσύ παντρευτέ, είσαι παντρεμένος, έχου ρε εσύ καμπζία. έχεις παιδιά. Ναι, ένι παντρευτέ, τσένι έχου δύο καμπζία. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο παιδιά. Πού είναι οι τα καμπζίαντι, πώς λένε τα παιδιά σου, είναι οι αούντε συ, Νικόα, Τσε, Τα λένε Νίκο και Δημήτρη. Αυτό είναι το μικρό μας κειμενάκι σήμερα για να δούμε έτσι λίγο αυτά τα νη που μας παιδεύουν όταν δεν γνωρίζουμε την τζακωνική σαν μητρική γλώσσα. Αυτό το νη το ουρανικό, ε, όπως τη λέξη εννιά, νιάτα, πανί, η, η γλώσσα χτυπάει στη σκληρή υπερώα του στρώματος, στον ουρανό, στον ουρανίσκο της στοματικής κοιλότητας. Και το νη το υπερωικό νέος, άγχος, η γλώσσα χτυπάει σχεδόν πίσω από τα πάνω δόντια, έτσι. Εγώ να πω την αλήθεια μου, για να μιλήσω ειλικρινά, γιατί σας το έχω ξαναπεί, δεν μιλάω, δεν είναι η μητρική μου γλώσσα τα τσακώνικα, είναι ε, η, η μάθηση ήρθε μετά, αυτό το νι δεν το έχω καταφέρει να το πω, Όπω το λένε οι βαργοί τσάκωνες. Ο Γιώργος την προηγούμενη φορά νομίζω μας το είχε πει πάρα πολύ ωραία. Και θα θέλαμε να τον ακούσουμε ξανά. Γιώργο. Ε, ναι, Ή? καταρχήν δεν βρίσκω, δεν βλέπω το κείμενο λίγο Α, που διαβάσατε. Γιατί? Μήπως δεν έχω κάνει κανένα. Στην αρχή το είδα κάπως, μετά τώρα δεν το βλέπω. Γιάννη. Γιάννη. Τι, εγώ δεν τα καταφέρω. Δεν ξέρω είναι πάνω δεξιά νομίζω εκεί, πάνω δεξιά πρέπει να κάνεις κλικ. Ε, ε, πισό λεπτάκι τώρα γιατί... Ε, ξέρω, την άλλη φορά το έβρισκα εφ... α, το, α. ε; Πάνω δεξιά νομίζω πρέπει να κάνεις... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι εντάξει. Κάνα <σχυ> ε, κι εγώ μην νομίζετε εντάξει. Πραγματάω ότι δεν ήταν διάβαδα, ας πούμε, σταμάταγα την πρόταση για να πω το, τη λέξη με το νη, ας πούμε. Οι ναι, ναι. Ναι, τα κανονικά. Ναι, εντάξει. Ενώ άλλα, άλλα γλωσσικά φαινόμενα, τέλος πάντων, δε, τα, δε, μου έρχονται αβίαστα. Ναι. Πραγματικά μου έρχονται αβίαστα. Αυτό το νη, το υπεροϊκό νη, το, υπεροϊκό νι, δεν, το έχω, δεν το έχω, τέλος πάντων. Μπορεί να φτάνει ναι. τα γονίδια. Δεν είμαι βέρα τσακώνα, η μητέρα μου ήταν από τη Σύρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το λεξιλόγιό μας. Ενιού, εμένα είναι ο εμφαντικό τύπος της προσωπικής αντωνυμίας εγώ. Είναι πτώση αιτιατική έτσι, ορίστε. Δεν ακούγεται καλά, υπάρχει πρόβλημα στον κάπος. Ναι, κάποιο δεν ακούγεται καλά. Μήπως πρέπει να το πιο κοντά μήπως. Τώρα ναι, μήπως έπρεπε να έρθω πιο κοντά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ε, είναι το αντίστοιχο που λέμε εμένα στα νέα ελληνικά, έτσι, είναι το εγώ και κάνει, ο, η αιτιατική είναι εμένα. Στο, στη, στα τσακόνεκα είναι το ενίου, εμένα. Ενί. Μενιαούνται, με λένε. Το ρήμα μας είναι ένι αού, εγώ λέω, έτσι, έμε αούνται. Εμείς λέμε ε, Όλος μαζί ο τύπος α, Στην καθομιλουμένη έτσι? Γιατί πολλές φορές όπως τα ακούμε Δεν είναι και ο, τρόπος, ο ίδιος τρόπος που τα γράφουμε Αλλά το μενιαούντε Όλο μαζί με λένε Κανονικά είναι Είνι αούντεμι Είνι αούντεμι με λένε Αλλά δεν θα το ακούσετε ποτέ έτσι Μενιαούντε ελένη Ετίου εσένα Πάλι είναι ο εμφατικό τύπος της προσωπικής αντωνυμίας, «εκιού», «εσύ» δηλαδή. Έχουμε β' πρόσωπο και είναι πτώση γενική και αιτιατική. Αντίστοιχα στη Νέα Ελληνική λέμε «εσένα», «σου», «γενική», «εσένα», «σε», «ετιατική». Δηλαδή, «σε» λένε, έτσι, «ετίου», «σε». Είναι ο απλός τύπος. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά πιο κάτω. <coughs> Πού, πώ, τροπικό επίρημα έτσι, πώς. <coughs> με ανιώτα είναι ο Μελανιώτης, ο κάτοικος του τσακώνικου χωριού Μέλανα, και στο θηλυκό είναι με ανιώτσι. Όπω και στο, και στα, στο λεωνίδιο, αγελιδιότα είναι ο λεονιδιώτη, αγελιδιότσι είναι η Λεωνιδιώτησα. Αυτή είναι η κατάληξη για το θύλικο Κι'α, πού, τοπικό επιρήμα, Όνι, το όχι, το αρνητικό επίρρημα, όχι. Το όνι, δεν είμαι, είναι η άρνηση. Το αρνητικό ο, συν, το βοηθητικό ρήμα είμαι, το ένι. Ό και ένι, όνι. Ομοίως, τα υπόλοιπα πρόσωπα <κυρίζει> Όσι, δεν είσαι όνει δεν είναι Όμε, δεν είμαστε Ότε, δεν είσαστε Δεν ναι, ακούγε Δεν ακούγεστε, δεν ακούγομαι Όχι, υπάρχει λίγο πρόβλημα Ναι Γιατί? Κάποιο θόρυβο, κάποιο θόρυβο υπάρχει αυτό τον θόρυβο τον ακούω κι εγώ Α, Α εντε μεταξύ, ναι Έναν θόρυβο ακούω κι εγώ, τώρα δεν ξέρω πού προέρχεται Λοιπόν, ξαναλέω, όνι δεν είμαι, όσοι δεν είσαι, όνι δεν είναι, όμε δεν είμαστε, ότε δεν είσαστε, ούνι δεν είναι. Έτσι γίνεται η άρνηση. Ε, θα δούμε και σε, σε φράσεις, όπως είδαμε και στο κείμενό ότι Όνι, όχι, εζού, όνι από τα τσακονία. Εγώ δεν είμαι από την τσακονιά, έτσι. Εζού, όνι δάσκαλε. Εγώ δεν είμαι δάσκαλα. Σου εζού, εν γιατρέ. Ενί, όμε καμζία. εμείς δεν είμαστε παιδιά. Ενί, έμε ε, ατσχή. εμείς είμαστε μεγάλοι. Έτσι. <χω> Έχουν έχεις έχει. Συνήθω, όταν θέλουν να ε, δώσουν έμφαση, Στην ερώτηση, οι τσάκονες βάζουν προτάσουν το ρήμα και βάζουν μετά την, το βοηθητικό ρήμα. Το είμαι έτσι, Έχω ρέσει, ε, μπορού ρέσει, μπορείς, <coughs> θεου ρέσι, θέλεις. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία ερώτηση και θέλουμε να δώσουμε έμφαση, προτάσουμε το ρήμα και μετά βάζουμε το βοηθητικό ρήμα. Και το άρθρο μας εδώ, ονομαστική, ο, α, το, Γενική του, ταρ, αυτό είναι όταν έχουμε στην επόμενη λέξη φωνήεν, έχουμε πάντοτε ένα ρο. Είναι ο γνωστός ροτακισμό της, δω, της δωρικής διαλέκτου. Στο ουδέτερο του, αιτιατική των, ταν, το. Θα δούμε και παραδείγματα, πληθυντικός, υπάρχει δωτική. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει εδώ δεν υπάρχει. Ούτε ε, να ρωτήσω, ούτε παλιά, δηλαδή στα παλιά, στη παλιά δωρική αρχαία δορική ναι. Τώρα στην αρχαία δορική δεν γνωρίζω. Δεν έχω φτάσει ναι. τόσο... Ναι, ναι, ναι, Οι γνώσει ναι, ναι, ναι. μου δεν φτάνουν μέχρι και. Θα το κοιτάξω, δεν είναι τίποτα. Είναι ωραίο πράγμα να μαθαίνεις. Δεν γνωρίζω, <laughs> δεν γνωρίζω. Ε... Πληθυντικός, οι αθρύποι, οι γουνέτσε, τα καμπζία. Γενική πληθυντικού δεν έχουμε συνήθως, γίνεται περιφραστικά. Και αιτιατική, του ή τουρ, αν έχουμε πάντοτε το ρο πριν αποφωνήεντα. Είναι χαρακτηριστικό της δωρικής και λέω παράδειγμα ταρ Ελένη, τη Ελένης. Τουρ, αθρύποι, τους ανθρώπους. Έτσι αλλά mm. τα γουνετσί της γυναίκα. του γουνέτσε, της γυναίκε. έτσι είναι η, η γενική η και η αιτίατική. Mm. αυτά στο, στην πορεία και με εξάσκηση μαθαίνονται έτσι τώρα mm. βλέπεις ένα τύπο ακούς λίγο θεωρία ε, αλλά πρέπει να τα πούμε και αυτά να δούμε λοιπόν τις προσωπικές αντωνυμίες. Εκεί σήμερα, εκεί θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ε, πρώτο πρόσωπο. Μη ή ένα μη με απόστροφο, όταν η επόμενη λέξη έχει φωνήεν. Και δίνω ένα παράδειγμα. άλεμι που σημαίνει πες μου ή με πέτσε. Μου είπε. Με πέτσε ο Νικόας. Με πέτσε ο Νικό αναμόλου ταχύ ανα αντιβοηθείου. Μου είπε ο Νίκος να έρθω αύριο να σε βοηθήσω. Τώρα στο πληθυντικό είναι να μου ή πάλι το ίδιο με απόστροφο. Άφενα μου, άσε μας. Να με δούτσε, μας έδωσε. Βλέπετε όταν έχουμε φωνήεν, κόβεται, γιατί θα ήταν ένα χάσμα φωνίεν, φωνίεν και κόβεται, αυτοί είναι γλωσσολογικοί νόμοι και κανόνες. Επίσης θέλω να πω ότι το να μου μπορεί να μπει και, προ... και, και να προταθεί από το ρήμα μας και να μπει μετά, να μπει ύστερα. Οπότε λέμε άφενα μου, άσε μας, λέμε όμως και να με δούτσε, μας έδωσε. Θα το δούμε και στην πορεία με παραδείγματα. Είναι λίγο ε, άχαρα αυτά τα μαθήματα που μπαίνεις αμέσως με κάποια θεωρία, αλλά και αυτή χρειάζεται. Προσέξτε τώρα, τύπος εμφατικός Έχουμε, εζου, εγώ. Ενίου, εμένα. Έτσι Είναι η γενική μας. Ενίου, εμένα. Σενίου, σε μένα. Δίες ενίου, δώσε σε μένα. Ε? Πληθυντικός, ενί, εμείς. Εμούνανε ή ενίνανε εμάς, σεμούνανε, σενίνανε σε εμάς. Και δίνω παραδείγματα. Σενίου, σεμένα, επέτσερε, είπες, έτρου, είπε έτσι. Ή ενίου, μη με βούνερε, εμένα, μη με κλαις. Σεμούνανε επέκατε έτρου, σεμάς είπατε έτσι. Βλέπετε πώς στέκονται στο λόγο αυτοί οι τύποι. Wow. Mm. Πάμε τώρα στο Β πρόσωπο. Είναι ο απλός τύπος D με και με απόστροφο. Σε Ιησού. Δεπέκα, ε, Σου είπα. Ε, ε, να νταλείου. Να σου πω. Θα τα δούμε και στα παραδείγματά μας. Και νιού μου. Δεν υπάρχει ένα γιώτα, αλλά ακούγεται σαν να υπάρχει ένα γιώτα, έτσι νιού μου, νιού μου και με απόστροφο, αν ακολουθεί φωνήεν, έτσι. Και δίνω παραδείγματα. Τι νιου πέτσε, τι σου είπε, επέκαντι, σου είπα, να μην γελίνερε, να μην γελάς. Τι με πέτσε, τι σας είπε, θα λείω μου, θα σας πω. Θα ο μου, θα σας πω. Τώρα, αυτοί οι τύποι, το, το νάμου και το νιού μου, είναι ο τύπος των αρχαίων ελληνικών ημών, ημάς, αλλά έχει γίνει αναβιβασμός του νι και κόφωση του ωμέγα. Τώρα μπορεί κάποιος να τους μπερδεύει ακόμα περισσότερο αυτό, απλά το λέω έτσι ενημερωτικά. Ε, το πώς... λέω ενημερωτικά, το λέω... Το έχω μάθει και εγώ από μεγαλύτερους και το αναφέρω. Είναι ο τύπος λοιπόν των αρχαίων ελληνικών ημών και μάς. Έτσι. Και έχουμε αναβιβασμό του νη και κόφωση του ωμέγα. Δηλαδή αυτό το Μέγα το, το ημών, γίνεται στη δωρική ου. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το νιού μου. Yeah. Ε, λοιπόν. Πάμε τώρα στο β πρόσωπο, στον εμφαντικό τύπο. Έχουμε το ετλού, εσύ, εττίου ή εττή, εσένα, σετίου ή σετή, σε σένα. Λέμε, σετίου ενεινιούα, σε σένα μιλάω. Ε, σετίου θα λύω μια κουβέντα, σε σένα θα πω μια κουβέντα. εμού στο στον πληθυντικό, εσείς εμούνανε εσάς βλέπετε ότι εδώ ε, είναι ο ίδιος τύπος και μπερδεύει πολλούς αυτό το πράγμα με, τον, ε, με το πρώτο πρόσωπο βλέπετε εμούνανε ή ενήνανε εμάς, το διαβάζω από πιο πάνω επίσης εμούνανε σημαίνει εσάς τώρα όταν είναι γραπτός ο λόγος, εννοείται ότι θα το αναγνωρίζετε από τα συμφραζόμενα. Όταν πρόκειται να μιλήσετε, πολύ απλά, ανάλογα με το τι θέλετε να πείτε, αν θέλετε να απευθυνθείτε σε βήτα πρόσωπο, λέτε το εμούνανε. Εάν πρόκειται σε πρώτο πληθυντικό, μπορείτε να πείτε το εμούνανε ή ενίνανε. Θα τα δούμε και με παραδειγματάκια. Και λέμε. Πούρ είναι αούντε αιτίου, βλέπετε πώς λένε εσένα, έβαλα όλο τον τύπο. Πράγμα το οποίο το βλέπετε εδώ γραπτός στην καθομιλουμένη, δεν θα το ακούσετε. Αν κάποιος σας βρει στο δρόμο και σας πιάσει την κουβέντα και θέλει να σας ρωτήσει πώς σε λένε, θα σας πει δεν νιαούντε, πώς σε λένε. σε τίου ενιού σε σένα μιλάω. Βλέπετε, σε μου, και βάζω μέσα σε παρένθεση το να ναι, γιατί πολλές φορές το κόβουνε, σε μου να ναι, νιου, σε σας μιλάω. Βλέπετε. Κάποια απορία μέχρι τώρα. Συνήθεια Έτσι. θέλει. Ε, ναι, είναι θέμα πλέον, αυτά τώρα σας ακούγονται, σας ακούγονται κινέζικα ίσως. Ναι, εντάξει. Είναι, είναι, είναι θέμα, ναι. Τρίτο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο νι, με απόστροφο βέβαια, τον, την, το, ευσύ, ευτυχώς εδώ δεν έχουμε, έχουμε έναν τύπο τον απλό τύπο, ευσύ, του της, τα. Και δίνω παραδείγματα. Νεπέκα, του είπα, αν απευθύνουμε σε αρσενικό, της είπα, ή του είπα στο ουδέτερο, έτσι, νεπέκα του Βαντζέλη, είπα του Βαγγέλη, νεπέκα τα Ρελένη, είπα τη Ελένης, ε, νεπέκα του Καμπζίου, του είπα του παιδιού, έτσι. Mm. άλενι πέστου, του, πέστου, του. Ξεπέκα, έτσι, τους είπα, άλεση, πέ του. Έτσι τα βρίσκουμε λοιπόν. Mm. Άλλε, πε του. Έχω ετοιμάσει μερικέ ασκήσεις για να δούμε έτσι κάποια παραδείγματα. Παράδειγμα, φέρε μου το χαρτί. Φέρε μου το βιβλίο. Χαρκί. Το χαρτί. Το χαρτί είναι το βιβλίο, σημαίνει και το χαρτί. Σημαίνει Εμάς, και το χαρτί. Ναι. Δίμη, δίμη, δώσε μου ένα χαρτί να γράψω. Δώσε μου ένα χαρτί να γράψω. Αλλά λέμε και δίμι ένα χαρτί να σβαΐσου, δώσε μου ένα βιβλίο να διαβάσω. Με κατσίτσε μια τσινά, με δάγκωσε μια σφίγγα. Το βλέπετε το μη με απόστροφο. Έχουμε το ρήμα μας. Με κατσίτσε. Με κατσίτσε. Με κατσίτσε. Με κατσίτσε μια τσινά. Με δάγκο yes. σε μία σφίκα. Θα δίου, θα δώσω. Ένα γιατίου, ένα για σένα. Επειδή έχουμε φωνίεν κόβεται βλέπετε κόβετε, βλέπετε, δεν λέμε ένα για ετιου Λέμε ένα γιατίου, τσε ένα για το θείλε και ένα για το φίλο σου. Θα δώσω ένα για σένα και ένα για το φίλο σου. Mm. Εφαίτσενά μου αερινία. Μας έφαγε η ερημιά. Εφαΐτσε να μου αερηνία. Επίσης, σωστό, μπορείτε να το ακούσετε. Να με φαΐτσε, να με φαΐτσε, δηλαδή να προταθεί το, ε, η προσωπική αντωνυμία, έτσι. Να με φαΐτσε αερινία Μας έφαγε η ερημιά. Συνεχίζω. Εα νανταλίου. Έλα να σου πω. Το βλέπετε. Το δι με απόστροφο. Έατε να λίου νιού μου. Ελάτε να σας πω. Έατε να λίου νιού μου. Ελάτε να σας πω. Σε μου, σε μας, ο θα διερετσίπτα, δεν θα δώσεις τίποτα. Σε τίου, ο θα διουτσίπτα, σε σένα δεν θα δώσω τίποτα. Και άλλοι τύποι, κείνει πιέστο. Πάμε στο τρίτο πρόσωπο. νεγκίκα, το ήπια, όρανι, δέστο, νιώράκα, το είδα. Αφίε τέση αφήστε τα. Σαφήκαμε, τα αφήσαμε. Αυτά θα είναι θα λίγο. Ε. Θα κάτι. Ναι, ναι. Α, αυτό που έτσι με μπερδεύει εμένα ε, στο νιοράκα που είπατε το είδα, βάζετε μεταξύ του ένα και της και το ΡΑΤΑ ένα Ι το οποίο δεν, δεν είναι γραμμένο. Αυτό, ναι, αυτό που λέω είναι. Έτσι, ναι. Είναι η γλωσσική αναστάτωση που προξενούν αυτά που δεν. Δηλαδή το νιωράκα και ακούσει εσύ ένα, ένα Ι, είναι yeah. επειδή έχω αυτό το σημαδάκι εκεί από πάνω στο νι, ναι. Είναι το πώς ακούγεται, πώς προφέρεται αυτό το νη. που Αυτό που σας λέω ότι προξενούν είναι. μια γλωσσική αναστάτωση αυτά που δεν φαίνονται αλλά ακούγονται. νιοράκα, νεγκίκα, είδατε λέμε, είναι, είναι σαν να υπάρχει ένα νιού, ένα, ένα γιώτα συγγνώμη, αλλά δεν, δεν γράφεται ακούγεται υπογεγραμμένη, όμως. Σαν υπογεγραμμένη, είναι στα αρχαία ελληνικά. Γιατί και εκεί είναι υπάρχει υπογεγραμμένη. Λοιπόν, ναι, ή όπως είπαμε, το νιού μου, νιού μου. Ε, ναι. Δεν γράφεις νι, γιώτα, όμικρον, γι, Αλλά ακούγεται σαν να έχει ένα γιώτα εκεί μέσα, νιού μου. Ε, βέβαια. Νιού ε, μου. Ναι. Είναι αυτό θα πιέσαι με, με, με, με την εμπειρία ή θα μας βοηθάνε τα σηματάκια που... Σαφέστατα εγώ είμαι της άποψης ότι ένας που μαθαίνει την τζακόνικη σαν δεύτερη γλώσσα μόνο με τα σημαδάκια μπορεί να βοηθηθεί και όταν έχει κάποιον να του εξηγήσει και αυτό το σημαδάκι, δηλαδή αυτό εδώ που είπαμε ότι είναι το νήτο ουρανικό και είναι νιεγκίκα, νιωράκα, ε, νιού μου και όπου το βλέπεις θα ξέρεις ότι έτσι προφέρεται. Δηλαδή ε, αν... Έχισε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ε, ε, βλέπω επίσης, σας δεν βάζετε τα πνεύματα, δηλαδή το πολιτονικό, δεν το χρησιμοποιείς. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, γιατί Σταπά... δεν, δεν το ξέρω εγώ το πολιτονικό. Α, εγώ το ξέρω. Δεν, δεν ξέρω. το διδάχτηκα το πολιτονικό, ο πατέρας μου το γνωρίζει πολύ καλά. Αλλά Εμείς... στα παλιά της ακολουθείς, δηλαδή, δυστιχώς... εχω δει σε κάτι παλιά... Χειρόγραφα τέλο πάντων από το Ιντερνετ Αρχίστου που ήταν τσακώνικα mm -hmm. και ήταν γραμμένο στο πολιτονικό. Ναι, ναι, ναι. Και οι παλιοί, συμμοποιήσουν... παλιοί γράφανε έτσι. Ναι, οι παλιοί γράφανε έτσι. Πολ... Το πολιτονικό. Δυστυχώ ε, δεν το μάθαμε. Και τώρα mm. για να το ξεκινήσει, δηλαδή θέλει πολύ. Εγώ έχω μάθα μόνοι μου το πολιτονικό, γιατί εγώ έχω γεννηθεί στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια. Αρχαία, αρχαία ελληνικά έχω μάθει. Ενώ θα Συνχαρητήρια. Μιλώ, εδώ κατάλαβα πολλά εδώ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αυτό θέλει πολύ δουλειά και πολύ αγάπη να έχεις για κάτι για να το μάθεις Μα κοιτάξτε, όμω θα έπρεπε όλοι οι Έλληνε. Τώρα βλέπω οι ξένοι, ε, βλέπετε φόρουμ. Στο εξωτερικό που ανταλλάζουν μηνύματα κατευθείαν στα αρχαία ελληνικά ενώ οι Έλληνε δεν μπορούν. Αυτό θέλει πολύ συζήτηση. Έχει... <στονίκομαι> είναι <στονίκομαι> θέλει πολλή συζήτηση γιατί, <στονίκομαι> γιατί... <στονίκομαι> εντός, εντός των τυχών είμαστε όπως είμαστε και εκτό των τυχών διαπρέπουμε. <στονίκομαι> <στονίκομαι> <στονίκομαι> Βέβαια. Μήπω θέλει το σύστημα. Α, αυτό είναι το πρώτο. <laughs> δεν είναι, <laughs> ε, μα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι εντό των τυχών βλέπεις ότι ε, πάμε, φτάσαμε μάλλον εκεί που φτάσαμε yeah. και εκτός, εκτός Ελλάδος, ε, όπου υπάρχουν Έλληνες διαπρέπουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αρνητικές μας προτάσεις, κυρία Ελένη, και, και λυπή. <laughs> Εζου όνι ατάραχο. Εγώ δεν είμαι ήρεμος. Εκιού όσοι χαιριτέ. Εσύ δεν είσαι χαρούμενος. Ο Γιώργζη όνι καλέ. Ε, οι παρόντες το ξερούνται, έτσι. Ουδεμίαν... Yeah, ε, έχετε δει που λένε... Yeah, στο τέλος μια ταινίας λέει οποιαδήποτε σύμπτωση με ονόματα. Ο Γιώργζη όνι καλέ. Αμαρούα όνι αψεά. Το καμπζί όνι αψελέ. Ενι όμεα γελιδιότσι, εμού οτε αψελή, οι γονίεμοι ούνι τσακώνι. τα καμπζία ούνι όρεγοι. Ε, δεν μετέφραζα, γιατί έχω δίπλα... Τα βλέπετε, δεν τις βλέπετε τις μεταφράσεις δίπλα? Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η άρνησή μας. Εύκολο είναι αυτό. Δεν έχει έτσι κάποια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Και αυτό καθαρά θέμα διαβάσματος είναι και πο κατά πόσο θα ασχοληθεί. Ενδιάμεσα, μεταξύ θέλω να το πω, γιατί αξίζουν συγχαρητήρια. Βλέπω μια μανούλα που έχει ένα μωρό στην αγκαλιά και λέω ότι αυτή η μανούλα ε, της αξίζουν συγχαρητήρια που έχει το μωράκι στην αγκαλιά και θέλει να κάνει κάτι για τον εαυτό μα της. Από τώρα. Ναι, ναι, ναι, μα είναι ωραίο πράγμα να θες να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Και... Υπάρχει μια μανούλες... ερώτηση. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως ε, Οι κτητικέ είναι το ίδιο με τι προσωπικέ ή αλλάζουν κύριε? Όχι, έχουν κάποιες σε κάποιους τύπους Ίσως σε μπερδεύουν, αλλά αλλάζουν. Αν, ε, ναι. Παράδειγμα, θα πω εγώ. Ο Ιζέμι, ο Ιζέντι, ο γιο μου, ο γιο σου, ο Ιζέσι, ο γιος του. Για να μην μπερδευτούμε λοιπόν τώρα, να τα αφήσουμε για άλλο μάθημα, γιατί μετά άμα πιάσουμε και πληθυντικό και αυτά, άσε να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, έχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά όχι, δεν ταιριάζουν οι ίδιοι τύποι. Έτσι, λέμε Νανταλίου να σου πω, λέμε ο Ιζέντι ο γιο σου, ε, αλλά μετά στο τρίτο πρόσωπο αλλάζουν λίγο, οπότε άσε να μην τα κάνουμε όλα μαζί. Ξέρεις, μέσα στο κεφαλάκι μας ε, και τα, τα φορτωθούμε με πολλά. Τώρα εδώ στην άσκησή μας, δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να προσπαθήσουμε μαζί να την, να την κάνουμε. Πιστεύετε ότι θα βλέποντας από πάνω τους τύπους ε, να το κάνουμε μαζί, να το, να το τολμήσουμε. Ε Γιώργο, να ξεκινήσω από σένα. Που ναι. είσαι ο άντρας της παρέας, νομίζω πρέπει να είσαι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή, ο άντρας της παρέας, <σοξεί> λοιπόν, έτσι. Ωραία. Ωραία. Αμαρούα με πέτσε. Αμαρούα με πέτσε. Έτσι, ναι, μπράβο, πολύ σωστά. <σεί> <σεί> αμαρούα <σεί> με πέτσε. Η Μαρία μου είπε. Τώρα δεν βλέπω ονόματα, κάτσε να δεις. Μαρία. Μαρία. Ναι. Ε, ο, Βαντζέλη, ο Βαγγέλης ναι. μας, μας είπε. Είναι στα νέα ελληνικά. Στα τσακώνικα. Ο Βαγγέλης να με πέσει. Πολύ σωστά. Α, σωστά. Ορίστε. Ε. Εσείς είστε ξεφτέρια καλέ. Δεν με χρειάζεστε καθόλου. Ε, <laughs> λοιπόν, ε, μετά έχουμε μία Σάντι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι από τον δρόμο. Γι' αυτό σας μιλάω. Είμαι στο κύριτο. Κατεβαίνουμε με τον πατέρα μου... Προ Καλαμάρτα και τώρα έχουμε σταματήσει τη Μεγαλόπολη, γι' αυτό. Τι ταξίδι τι, ταξίδι, τι ταξίδι, τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό, Καλέ. Σα ζηλεύω. <σχε> δηλαδή, είναι απίστευτο <σχε> να ταξιδεύει και να κάνει μάθημα τσακώνικα. Εντάξει. μπορεί να ταξιδεύει στη Μεγαλόπολη, γιατί έχει μάθημα με τη χοροδία, είναι χωράρχη, και εγώ σα παρακολουθώ το μάθημα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πολύ το δίδυμο, σα ζηλεύω, μπατέρα και κόρη. Λοιπόν, ήρθε να σε καμαρώσω. Ε, να δει ε, καμαρού. Εκάνε ε, ε, κάνα ε, για να δει ε, καμαρού. Ε, Ήρθες ε, να ε, σε ε, καμαρώσω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα εδώ πέρα έχουμε μία άλλη Μαρία, η Μαρία Ιδερνίκου. Έτσι, η προηγούμενη ποια ήταν η που ρώτησα. Άχι, Δου... εγώ μίλησα πάλι, αλλά... Α, α μίλησες Μαρία, ε, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Να πάω στην κυρία Ελένη τότε. Oh. Τι, ε, ήρθατε oh. να σας oh. καμαρώσω. Ε <ε> ε, ε, εκάνατε, που, που είναι; ε, εκάνατε, ναι, ένα <συσίλω> καμάρου, καμάρου, <συσίλω> ναι. Ε, και μετά δεν βλέπω, γιατί βλέπω την οθόνη και μου, δεν βλέπω τι λέει, <συσίλω> <συσίλω> δεν βλέπω τι λέει μετά. Ο τύπος είναι, ήρθατε να σάς καμαρώσω αυτό το σάς, είναι το νιού μου, δηλαδή. Α, ναι, τώρα ναι, ναι. Γιατί δεν έβλεπα... Α, εντάξει. Ναι, ναι, δεν μπορούσα να... <laughs> να με συγχωρέρε, να με συγχωρέρε. <laughs> να με συγχωρέσεις. Λοιπόν. Αλλή μόνο, εντάξει. Λοιπόν, έκανατε ε να καμαρούν ενιού... <laughs> νιού, <μου. laughs> ε, νιού, <μου. laughs> νιού μου. Νιού μου. <laughs> <Νιού> μου. <Νιού> μου. Εκάνατε να καμαρού νιού μου. Ήρθατε να σας καμαρώσω. Έχει μια ηρωνική, έτσι διάσταση. Έτσι μια wow. ηρωνική χρειά. Εκάνατε ένα καμαρούνιου μου, ήρθατε να σας καμαρώσω. Mm. Αργήσανε ποιο ξέρει τίποτα, τα παιδιά να πάνε στη μάνα και λέει Εκάνατε ένα καμαρούνιου μου, ήρθατε να σας καμαρώσω. Mm. Λοιπόν και. Σε αυτό γίνεται ε, Ναι, και έχουμε και mm. Δήμητρά. Mm. Μας ακούς Δήμητρά. Ακούω, ακούω, ακούω. Πολύ ωραία. Δήμητρα, εσύ είσαι στο επόμενο. Ήρθαν, ε, ήρθαν να μας δουν. Εκάναει να... Εκάναει να οράνει να μου. Πολύ σωστά. Αυτό ήταν. Εκάναι να οράνει να μου. Επίση, mm -hmm. Επίσης πάλι να, θα το πω εγώ, θα τα λέω πάντοτε. Στην καθομιλουμένη θα ήτανε. Εκάναει να ράνει. Αυτό το όμικρον θα έφευγε στο γραφτό λόγο θα μπορούσα να το, να το βγάλω και να βάλω ένα απόστροφο, εκάναει ράνει να μου. Ήρθαν να μα δουν. Ωραία. Αυτοί οι πέντε είμαστε νομίζω, έτσι. Αυτοί οι πέντε. Η Μαρία, η Χρυσούλα. Χρυσούλα. Τη Χρυσούλα δεν την ερώτησα. Νομίζω όχι. χρισούλα Χρυσούλα, σ' ακούμε. Χρυσούλα, μας ακούς. Ε? Δεν ακούς. <σταλεί> Δεν ακούει η Χρυσούλα. <σταλεί> Επομένω, <σταλεί> πάμε στο Γιώργο ξανά. Γιώργο, είσαι στο. Ήρθε, ήρθε να με δει. Α, πάλι το ίδιο σου πεσέσαι, έναν, ναι. Ναι, <σταλεί> ναι, <σταλεί> ήρθε. να με δει, εντάξει, ναι. Εκάνε. Έβαλα επίτηδες». <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> Εκάνε να μωράει. Εκάνε <σταλεί> να μωράει. Ήρθε να με δει. Λέω, έβαλα επίτηδες το ίδιο ρήμα για να δείτε. Διαφορούς, τύ, όχι διαφορούς τύπους δια, Διαφορά πρόσωπα Στο ίδιο ρήμα, έτσι Εκάνε ρε ήρθες, εκάνατε, ήρθατε ή εκάνα, ήρθαν Εκάνε, ήρθε Φαντάζομαι ότι σας κάνει καλό Α, αυτό είναι αόριστος, έτσι. ναι Α, ναι Ναι, αόριστος, αόριστος, αόριστος. Φαντάζομαι ότι σας Σας κάνει καλό Α, αυτό, το, αυτό το, να βλέπετε Το ξαναλέμε λίγο αυτό το ξαναλέμε. Ναι, ναι. Εκάνε να μωράει Εκάνε, Α, ναι. ήρθε Να με δει, εκάνε να μωράει Ήρθε να με δει. Ωραί, ωραί. Ωραία. Και αυτό είναι σαν το, ε, το ρήμα αυτό, Ωραία, είναι το όρο από τα αρχαία ελληνικά. Βλέπω... Αυτό είναι καθαρό από τα αρχαία ελληνικά, δεν έχει αλλάξει yeah, καθόλου. Yeah, yeah. Και εδώ πέρα είναι υποτακτική, βέβαια, έτσι. Εδώ είναι υποτακτική. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν. Ε, Μαρία. Yeah. Του είπα, yeah. του είπα yeah. θα έρθει. Yeah, yeah, yeah, yeah νεπέκα νεπέκα να μόλι ναι πολύ σωστά Μα... νεπέκα να μόλι του είπα να έρθει να... Μαρία θα τα καταφέρεις ναι ναι ναι ναι ε, εδώ τα μην το ίδιο ε, δηλαδή κόβεται το γιώταλα κουγείτε ναι ναι ναι ναι δηλαδή γράφουμε το νι με ένα καπελάκι από πάνω ναι. βάζουμε και το απόστροφο μας και λέμε νε πέκα να μόλι, νε πέκα να μόλι, του είπα να έρθει. Μαρία. Ναι, ένας το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Σι πέκα να μόλι. Σε πέκα, σε. Σε πέκα, δηλαδή θα βάλεις το σίγμα. Έχουμε το σίγμα. Το απόστροφο. Σε πέκα να μόλι. Αν ξεκίναγε, αν το ρήμα μας δεν άρχιζε από φωνήεν, θα έλεγες το σύ, το καταλαβες, είναι καθαρά για, εφονι... για λόγους εφωνίας και φεύγει αυτή τη στιγμή, έτσι. Και προηγουμένως φωνίαν με φωνίαν γίνεται ένα χάσμα, γι' αυτό α... κόβεται το φωνίαν και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, σε πέκανα μόλοι τους είπα να έρθουν. Ωραία. Βλέπω εγώ τι τη Δήμητρα τη ρώτησα. Δήμητρα, σε ρώτησα, μας άκουγες. Yes. Δήμητρα. Ε, με βγάζει συνέχεια εκτός κρίσης, γιατί Α. είναι ένα πρόβλημα με το νομοθετικό. Μάλιστα. Οπότε δεν παρακολουθώ. Καλά, δεν είναι καλά. Να Κατάλαβα. Εντάξει, Δήμητρα, κανένα πρόβλημα. Χρυσούλα... Ε, και μένα με πετάξει δύο φορέ έξω το πρόγραμμα, είναι δικό μου το πρόβλημα Εντάξει, εντάξει, εντάξει. κανένα εντάξει πρόβλημα. Έχει καινά, δηλαδή τώρα, τι να σα πω. Εντάξει, εντάξει δηλαδή... δεν πειράζει, δεν υπάρχει θα κανένα θα ακούσεις, πρόβλημα. Θα το ακούσει μετά. Θα το ακούσει μετά. Λοιπόν, Σάντι, μόνο από ε... μας. Ε... Για εδώ Ανά σε θέλω από τώρα. Εμπούνα, ναι. Ή όχι. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Άλλη που εμμού, εμά Ναι, Αν... εμούνανε ναι. Εμούνανε. ή μπορεί να πει αλλιά από εμού αλλιά από εμούνανε, αλλιά από ενίνα, ναι. είναι, είναι όλα σωστά. Ειναι. Είναι όλα σωστά, είναι όλα σημαίνει εμά. Ναι, ναι ναι, ναι. Α, ναι, ναι, Να το πάω και πιο πάνω να το... το βρούμε, να το, βλέπει, ενεί εμεί, εμούνανε ή ενίνανε εμά, ναι. σεμούνε σε μήνανε σε εμά. Ναι, ναι. ναι, ναι. Δηλαδή όπως και να το δεις που κανιά φορά ακούς, το είχαμε τη συζήτηση αυτή στο προηγούμενο μάθημα ότι πολλές λέξεις κόβονται, υπάρχουν πολλοί τύποι ναι. για, για... και δεν είναι λάθος να πεις α, δεν είναι έτσι είναι αυτό. Υπάρχουν επίσης διαφορές από τόπο σε τόπο. Λοιπόν, και αλλιά από εσάς, ε, κυρία Ελένη, αλλιά από εσά. Ε, από... ε, να το πάω, θέλετε να το τραβήξω πιο ψηλά ναι, ναι, ναι. για να το δείτε. Η τι ναι, ναι, ναι, ναι. είναι αυτός είναι ο τύπος. Λοιπόν, από εσάς, από εσάς είναι ε, ε, μούνα, ναι. Ναι, είναι ίδιος τύπος. Ε... Και πώ το καταλαβαίνουμε με το εμά. Όταν είναι στο γραπτολόγο θα ε, μούνα, το δείτε από τα συμφραζόμενα. Α, όταν, ναι, όταν, ναι, ναι, ναι. όταν είσαι στο δρόμο και μιλάς με κάποια κυρία και τις πεις Αλλιά αποεμούνανε, αλλίμωνα από μας, όταν μιλάς ναι, εσύ, ναι, καταλάβατε. Δηλαδή εκεί, σε αυτούς που τα ξέρουν, δεν εννοείται ότι δεν σκέφτονται. ένα που ξέρει δεν σκέφτεται γραμματική, μιλάει γιατί τούκονται αβίαστα. Ναι. Ε, είναι θέμα πρακτικής πλέον, είναι θέμα συνήθειας, είναι θέμα πρακτικής. Ε, Δυσ... Δύσκολα. Ε, Σα λίγα λιγάκι σήμερα, αλλά είναι πολύ βασικά αυτά, δηλαδή από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε. Ά, δηλαδή, δηλαδή. Αν δεν ξεμάθουμε τις προσωπικές αντωνυμίες, ε, μπορώ να πω ότι δηλαδή, τα ρήματα είναι πιο εύκολα να μάθεις έναν τύπο και σύμφωνα με αυτό τον τύπο να ξέρεις ότι κλείνεται το ρήμα. Το μαθαίνεις απ' έξω και τελειώνει. Αν μπερδεύεσαι στις θα τα κάνεις, ναι. δεν μπορείς να, να αρθρώσεις λέξει. Ε, ακούω. Ακούω από εσάς απορίες, ακούω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε. Αν θέλετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αν αυτός ο τρόπος που γίνεται είναι κουραστικός ή δεν είναι... Ε, θα ήθελα λίγο στα γράμματα που έχουν κάποιο σύμβολο, πώς πρέπει να τα προφέρουμε. Ναι. Και, και should, αυτά που, είναι, που λέμε στα νέα ελληνικά, ναι. πώς αυτά να σταθούμε στα γράμματα. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Έχουμε κανένα παράδειγμα από το καλά βλέπουμε ότι το π και το ζ Καμπζί, καμπζία, το καμπζί Το λαμδα όταν έχει σαν υπογεγραμμένα Λοιπόν, λέμε Εάν ανταλείου Εάν ανταλείου Θα ανταλεί Πώς προφέρεται αυτό το λάμπτα. Αυτό είναι υπεροϊκό. Ένα Σαν Α. Τώρα η φάση είναι ότι να το εξηγήσω ότι χτυπάει η γλώσσα πίσω στον ουρανίσκο ή χτυπάει πίσω από τα δόντια. Αλίου. Αλίου. Θαλίου. Θαλίου νιού μου. Μη νιού μου. Μη γελίνερε. Λέμε μη γελάς. Μη γελάς. Λέω στα νέα ελληνικά. Μη γελίνερε. Μη γελίνερε στα, στα τσακώνικα. ένα αντιθυλίου. ένα εαναντιθυλίου. ένα εαναντιθυλίου, εαναντιθυλίου. Εκείνο το λί, εκείνο το λί. Λί. Ε, άλλο φαινόμενο καλά. Τα, το... Τα, το... το... το... Σιγμάρια... Όταν... Σιγμάρια... Α, ναι. Το, αυτό το κάπο, το τάφο, θα τα πιο εύκολα. Ε, το τσου, όταν βλέπουμε ότι έχει ένα νι από πάνω, όχι ένα καπελάκι, όταν έχει ένα νι από πάνω, ναι, ναι, ναι. είναι παχύ, δηλαδή λέμε εζου τσου, εγώ τρώω. Δεν λέμε ένι τσου, εζου ένι τσου, τρώω. Είναι παχύ. Όταν mm -hmm. ε, το ξέρω το σ, γένετε τσου, τσου. Είναι... Ναι, όταν... ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι αυτοί που ξέρουν ξένες γλώσσες βοηθούνται πάρα πολύ να τους ναι, λες ναι, ναι. για τις, ε, ναι, για τις ε, ναι. προφορές αυτές. Το κάπα, ναι, ναι, ναι. το πι και το τάφ όταν δασύνονται, όταν παίρνουν μια δασία είναι κου σαν να έχει ένα χ μέσα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέμε κάρα, φωτιά, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, κόντου, σταμάτα, περίμενε. Ε, το που όταν έχει δασία είναι σαν να έχει ένα φου μέσα του. Mm. Πού ντε νιάουντε, δεν λέμε που νιάουντε, λέμε που. Πού νιάουντε. Πού ντε νιαουντε που πεκα Πώς σου είπα. Ε, και, το, και το ταφ επίση όταν δασίνεται είναι σαν να έχει ένα θου μέσα. Ναι. Εμού έτε. Εμού έτε. Έτε. Δεν είναι «εμουέτε» σχετό. Ναι, ναι, ναι, ναι, Έχει ναι, ναι, ναι. διαφορά. «εμουέτε». «Ετε». Ε, λέμε «έτα», «έτα», «σήκω», «τάνου», «επάνω». Mm. Το τάφ δεν θα αυτό. «Έτα», «τάνου». «Έτα», «σήκω», mm. «τάνου», «επάνω». «Σήκω», «επάνω». Ε, και βέβαια, στη, στα επόμενα μαθήματα και με, την, και με τη διάρκεια και με την... Με με, με την πάροδο του χρόνου, θα δούμε πολύ περισσότερα ε, λέξεις, πολύ περισσότερο yeah. λεξιλόγιο και κάθε φορά θα τα βλέπουμε όλα αυτά. Mm. Ε, τι Λώς. άλλο να πω, νομίζω ότι σιγά σιγά είμαστε ε, να, να, να τα χωνέψετε σιγά σιγά λίγο πολύ όλα αυτά. Με μην τους τόσο άτομα. Ο δηλαδή. Γιάννης, ναι. <laughs> σιγά σιγά. <laughs> Καλά, σιγά σιγά. Λοιπόν, να βωύ τώρα στη μέση, να σα φάσω λίγο τα νεύρα. Ε, έχετε συνδεθεί όλοι στη πλατφόρμα στο e ναι, ναι. Έχετε καταφέρει ναι, όλοι να τελεί. πείτε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κανά όχι, ρε παιδιά. Okay. Κανά όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι συνδεμένη. Όχι αυτή τη στιγμή. στον δρόμο και δεν ξέρω πού είναι τα κορτική. Δεν, μιλά, δεν μιλάω yeah. γενικά, για αυτή τη στιγμή, μιλάω γενικά. Είχατε συγκεκριμένη, τα έχετε καταφέρει. Ορίστε. Τα έχετε καταφέρει. Ήδανιά φορά. Ε, εγώ α, ε, αυτό που ειναι τα κορτικη δεν μιλαω για αυτη τη στιγμη μιλαω γενικα ειχατε συγκεκριμενη τα εχετε καταφερει οριστε τα εχετε καταφερει ηδανια χαρα εγω αυτο που ηθελα να ρωτήσω για το περίφημο λεξικό που μου είπατε του κοστάκι. Ναι, δεν το είχα ανεβάσει ακόμα. Πώς, Α, δεν το είχε τεχνάτιο. Όχι, Α, είναι θα... τις επόμενες μέρες ανέβει, είναι τεράστιο το άρχιμο. Γι' αυτό ναι, ναι, ναι, πρέπει ναι, ναι. να καθίσεις το σε πολλά κομμάτια. Ε, επειδή είναι, πραγματικά είναι τεράστιο. Για mm -hmm. να σου δώσω καταλάβει. Ε, είναι τριστόμη. Το λευσιστό του Κωστάκη είναι αυτό. Yeah. Oh, σκέψτε. Μάλιστα. σκέψτε το σκαναρισμένο. Είναι πολλά γυλιά. Oh oh <laughs> oh είναι απίστευτο, απίστευτο. Ε, οπότε δεν είναι εύκολο να το ανεβάσω κατευθείαν Αυτό να το Πρέπει πούμε να σε σπάσει. κάποιους που λένε ότι η τσακώνικη είναι μια φτωχή γλώσσα Πρέπει Αυτό... να στήσει πολλά προμάτια Αυτό, Αυτό, Αυτό να... γιατί ασύνει ασύνει. το ακούω με τυχαίνει στον δρόμο Συγγνώμη τώρα Βρεγιάννη πάλι είσαι... Όχι, Το ξέρω Άσο να τελειώνουμε Έλα. καλά Έλα. Λοιπόν <laughs> ε, <laughs> Έχω ανεβάσει τη γραμματική της τσακώνικης ε, Θα το βρείτε στους συνδέσμους Πρώτα απ' όλα, πάρουμε από την αρχή Όταν συνδέστε στο ε, βλέπετε αναβδομάδα τα μαθήματα. Ε, όπως βλέπετε αναβδομάδα τα μαθήματα θα σας ανεβάζω το κείμενο όπως το είδατε τώρα. Ε, θα σας ανεβάζω την άσκηση όπου θα μπορείτε να συμπληρώσετε λέξεις ή να κάνετε αντιστοιχείες ανάλογα το τύπο της άσκησης που έχει. Αν παρατηρήσατε στην πρώτη άσκηση σας έχω αφήσει ανοιχτέ τι λύσεις. Δηλαδή αν πατάγατε επόμενο ή έλεγχο να κάνει, και αν μην είχατε συμπληρώσει απολύτως τίποτα θα σα έλεγε ποια είναι η λύση και θα σας αφήνω να τις ξαναδοκιμάσετε. Αυτό το έχω κάνει η θελημένα επειδή είναι αρχή, απλά για να εξοικειωθείτε λιγάκι. Να βλέπετε τις λύσεις, να τις δοκιμάσετε, να τις ξανακάνετε την άσκηση και ούτου καθεξής. Σιγά σιγά οι ασκήσεις αυτές θα πιάνουν να κλειδώνουν. Δηλαδή τι εννοώ να κλειδώνουνε. Δεν θα σας δίνει την απάντηση αλλά θα απαιτεί να την ξανακάνετε την άσκηση να βρείτε την απάντηση. Εντάξει, αυτό. Ναι. Ωραία. Ε, και στι επόμενε ασκήσει θα είναι. Στάνε... πολύ αυστηροί στην αρχή, ε, <laughs> ε, Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι καθόλου αυστηρό και γι' αυτόν τον λόγο τι έχω αφήσει και ανοιχτέ να βλέπετε και τι λύσει. Ε, Σκοπό είναι να μάθετε, όχι να εξεταστείτε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ε, επειδή στην πλατφόρμα κάνω πολλέ δοκιμέ. Ε, αν θυμάμαι καλά, ναι, με τη Χρυσούλα. Η Χρυσούλα έτυχε πάνω σε κάποια δοκιμή. Ε, υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται γραμμή μάθηση. Ε, αυτό το εργαλείο θεωρητικά κάποια στιγμή θα μαζέψει όλες τις ασκήσεις και θα είναι κάτι σαν μπούσουλα εξέτασης για σας. Ε, στη παρούσα φάση δεν χρειάζεται να το κάνετε. Εντάξει, μην ασχολείστε στην παρούσα φάση. Κατανοητό. Λοιπόν, στο τέλος-τέλος στις επιλογές των μαθημάτων έχει μία ενότητα που λέγεται σύνδεσμοι. Ε, Κάποιο μικροφωνίζει. Χριστίνα, από το βλέπουμε όλοι συνδέθηκες. Ε, ε, πρέπει να δει, γιατί θα τώρα. Νομίζω ότι είναι 7 το μάθημα. 6-7 είναι. Δεν πειράζει. Θα το ανεβάσω στη πλατφόρμα. Ε, είχες καταφέρει να συνδεθείς στη πλατφόρμα, ε, είχες τα μηνύματα, όλα. Όχι. Δεν, Δεν καταφέρεις νομίζω. να okay. ε, Σε παρακαλώ, κάνουμε μια χάρη. Στείλε μου στο Bubble μέσα στο Skype, πλατφόρμα ξανά. Ε, παραμένει συνδεμένοι εσύ όταν θα φύγουν οι υπόλοιποι, οπότε να κάνουμε τη σύνδεση. Εντάξει. Μπράτυο. Λοιπόν, ε, στο αριστερό μενού, στην πλατφόρμα που θα δείτε, έχει ένα μενού που λέει Σύνδεσμοι. Στους συνδέσμους έχετε συνολικά οτιδήποτε ανεβάζω. Εκεί πέρα θα βρείτε το πληκτρολόγιο τη τσακώνικη για όσου θέλουν να γράψουν τσακώνικα Α. γράμματα. Θα βρείτε τη γραμματική τη Ακώνικη και αργότερα θα βρείτε και το λεξικό τη Ακώνικη. Όταν βρείτε έναν τρόπο να το ανεβάσω. Εντάξει. Ε, και όπω και άλλα εργαλεία τα οποία θα ανεβάζω κατά καιρού. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία αυτό. Ε, από εκεί πέρα έχει διάφορα εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να έρθετε σε επαφή τους του δασκάλου. Ε, αυτή τη στιγμή οι δάσκαλοι είναι δηλωμένοι και εγώ και η Ελένη. Δεν υπάρχει ρόλο τη πλατφόρμα τεχνικό. Οπότε εγώ είμαι δηλωμένο σαν δάσκαλο. Ε, Χριστοδούλου θα με βρείτε. Ή μπορείτε να στείλετε μήνυμα εκεί πέρα, ή ακόμα καλύτερα στέλνετε μέλη στο αρχαίο Τακωνιάς. Επειδή αυτό εδώ πέρα έρχεται στο κινητό μου απευθείας, οπότε το βλέπω απευθείας. Οκ. Okay. Mm -hmm. Λοιπόν, κάποια ερώτηση. Oh. Όχι. Ε, σας αποδεσμεύω σε καμιά ώρα πιστεύω να έχω καταφέρει να ανεβάσω το αρχείο, Εντάξει, και αύριο θα έχουν ανέβει και Οκ. Ωραία. Oh Όπως <πωσίδεσαι> όλοι παραμένει συνδεμένη η Χριστίνα. Ε, Ζού να λείω, καργα κοινά. Πιστεύω. Καργα κοινά πιστεύω. να έχετε σα Θασαλίω με τα Ναβαβδημά. Να έπαιξα.